Καλά, Ρεφιλιανίδη, Καλά. Μετά τι 4 φέτε τυρί και του φέτε Ναι, ναι. Τυρί. Τέσσερις φέτε. Δεν δύο μέρε. Πρέπει να πάρει 10 φέτε να τι πετάξει μισέ. τώρα το να την στα δεν είναι Δεν είναι. Η τιμή Λοιπόν, η φέτα, η φέτα 628 στην Ελλάδα. Αν είναι τόσο κοντάχτη, δεν ξέρω. εδώ είμαστε πλούσιοι στον πειράγιο... Θα σπάς πέρα... τη φέτα με τη λεκάρτα και μετά καλαμάκι.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 Λύσεις, δεν Εγώ λέω ότι ο κόσμος Δε τον κόσμο έξω Γιατί το αποκλείεις το, αποκλείω... Μη το... το αποκλείει στο σενάριο Μην το αποκλείεις το σενάριο Ήταν απο... έτοιμος ο κόσμος για το Μιτσοτάκι <Ρι> Αποστολή φίλε μου, τι έγινε. Καλά. Να σου πω όταν είμαστε τρίτο κόμμα. Ποιοι. Όταν είμαστε τρίτο κόμμα, ρε. Ποιοι. Το κουκουέ. Άντε καλέ. Λέγανε οι Πασόκοι, δηλαδή λέει εμεί και η Νέα Δημοκρατία είμαστε χαζοί και εσεί είστε οι μάγκε. Αποδείχθηκε ότι είμαστε μάγκε τελικά. Αποδείχθηκε. Λοιπόν, είμαι σε ένα σούπερ μάρκετ μεγάλη αλυσίδα και είναι ένα ηλίθιο. Και λέει στον πολιτή εκεί πέρα ότι θα δώσουμε 20.000 δραχμέ να πάρουμε το τυρί. Το εξηγεί ο πολιτή τέλο πάντων και του λέω πέστα στο κούλι μεγάλε. Α δεν Τη λέει μας έσωσε και έχουμε να τρώμε. Γιατί δεν μα έσωσε, δεν έχουμε να τρώμε. Ναι, ρε μα έσωσε. Άλλον τρώμε τα αρχίδια του. Τρώμε, τρώμε. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο. Ναι, ναι, τρώμε αυτό που είπε. Γιατί είναι η αγκούρα μου δίπλα και δεν μπορώ να λέω αυτά που λες. Τα μελέτητα, εμένα οι παππούδε θυμάμαι, λέγανε είναι ο καλύτερο μεζέ. Μπράβο, ναι. Αλλά όχι να τα τρώμε κάθε μέρα. Ε, όποτε. Σε ευχαριστώ για την. Καρκή μαρούλη, κάνει μισθία και... να Ναι, παρτιόλη. Τραμπάλα. Θα κάνουμε τραμπάλα. Έλα από όλη τραμπάλα. Όχι oh, μπανάνα, τέλος πάντων. Όχι μπανάνα, όχι, όχι, διαφοροποιούμαστε. Big Daddy Kotsarico εδώ. Τι είσαι? Ο Μάγειρας που λέγαμε τρελό τρελός του Σαλό. Ποιος Μάγειρας τώρα που λάγαμε? Ω, oh, ναι, και σας ξαναπάρω φίλε της γητοκλήσης. Κανόλυ... Δεν τελειώσαμε. Δεν γίνονται από oh, re, Μα δεν πάνω. τελειώσαμε, <σοπό> δεν υπάρχουν αδειο στο δρόμο μας. Μόνο κάποια στιγ <laughs> Φταίω, γιατί πρέπει να ακούσει λάδικο σε κάθε μαλακστακία Ωραία, ωραία This one goes to the one I love This one goes out to the one I love This one goes the one I left behind This Μπράβο. one goes on to the one I love This one goes out to the one I've left behind Μπράβο Δώσε! Πάπα! Δώσε! Αποστόλη, πάμε! Λοιπόν, με αποσυντόνισες όμως αδελφέ Φάιεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε Α! Αλλά πάμε <ομίου> μαζί, πάμε μαζί τουέτο <ομίου> Όχι, όχι, δεν έχει, <ομίου> δεν σου να χαρίς <ομίου> <ομίου> <στολίσο> Α, τι, έχει γαλλικό! Κάτσε να πάω λίγο πιο πίσω! Εντάξει! στο ΨΤΕΡΝΙΡΝΙΡΝΣΣ, το ξέρεις ο τελευταίος χορός Ναι, ναι, ναι, αλλά το λέμε Ναι, το ξέρω, πώς το ξέρω. Αχά. για να σ' Δεν το θυμάμαι, θυμίσαμε πως πάει, θα το θυμηθώ. Μπράβο. Η τέτοια το αυτό, ε. σου το είπα. φίλε. Εδώ στην Ελλάδα, ηντιλά. Είμαστε βλάχοι, εμείς. Στον εσύ, του η κόρη είναι. Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, γεια. Ναι Ελένη Λουκά είμαι. Πάνω που λέγαμε για ψέκε. Έλα σου πω Τι θέσαι μωρίου Το παρέρχομαι αυτό που είπες Α το πιάσες. Πρόσεξε Είμαι πανέξυπνη Μην νομίζεις Δεν νομίζω Δεν είχα επιβολία Πρόσεξε Α. Σε πεταλώνω Σε κάνω Πετάλωσέ με Θέλω να πω Είσαι μια μουσίτσα εσύ ε, Δεν με ξέρεις Ούτε εσύ ούτε κανείς πολύ καλά Κανείς πολύ καλά Κανείς Γιατί Ότι Δηλαδή σε πουλάω και στα του. Ο σύζυγός σου δεν σε ξέρει πολύ καλά Από εδώ και από εκεί και δεν το σε Το κατάλαβε. Ο σου δεν σε ξέρει πολύ καλά Έλα σου πω ε, Μίλα είσαι... μωρή κάτ να σου πω, πολύ βασικό ε, την άλωση της πόλης 29η Μαΐου του 1453 έχουμε αυτή τη μαύρη μέρα, την αποφράδα ημέρα την άλωση της πόλης το πάρτιμο της πόλης μας είναι μια μαύρη μέρα, μια μαύρη επέτειο κλαίμε όλοι μα, με την άλωση της Κωνσταντινούπολης και άλωση της πόλης τώρα, αυτά είναι παλιά στο αστυνομικό τμήμα ναι στην Αγία Σοφία το σηκώσαμε έλα τώρα, το ήταν η άλωση Πού στην αφιλαδέλια, δεν νομίζω. Πάω και φωνάζω στην έγιακή στου Τούρ! Αλλά δεν ακούνε, δεν ακούνε γιατί λένε Γιά μόνο. Λάζω! Γιάρτλου, νουτέλα Παπαζούμ! Γεια του! Νουτέλα παπατζούμ Οι τορκία αυτά δεν είναι δικαστούν. Λεχμαζούν! Δεν λε κι εσύ τα σωστά όμω Λε αυτά τα ελληνικά, πού να τα καταλάβουνε Κάτσε που να σε πάρει ευχή. Δεν με παίρνει καμία ευχή. Αυτά είναι ελληνικά! Δεν... Και εμείς τα σουτζουκάκια τα πήραμε από αυτούς το Μπακλαβά γιατί δεν τα λέμε όλα Φωνάζω σώπασε κυρία δέσπινα και μην μπολή δακρύζει Και ο Άδωνης το φωνάζει δεν τον πήγε καλά Σώπασε κυρία δέσπινα και μην μπολή Πάλι με χρόνους με κερούς Πάλι δικά μας θα είναι Πάρτε. Αυτό μήνυμα περνάω και εσύ Θα πάρουμε και τη βασιλεύουσα Πάλι με χρόνους με καιρού, πάλι δικά μας Αλήθεια. Θα δικά μας το Η, πίσω. Αλήθεια Η αλήθεια βρίσκεται στους εξπίστωλς. Η yeah, αλήθεια yeah. βρίσκεται στους εξπίστωλς. Κάποια μέρα! Δηλαδή στα ερωτικά πιστόλια. Τους πιστόλια δηλαδή. Αυτά. Τα τουτσούνια yeah. δηλαδή. Λοιπόν, πού να τα λέω τώρα. Έλα για. <μυρίζει> ναι. Η Ελένη Λουκάσσε με ένα Ένα τελευταίο. Περίμενα. Ένα τελευταίο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν φρίλη και παραδόσει. Αν ξέρει τα μισοτιγανισμένα ψάρια και όλα αυτά. Σαραχιά τη γανίσμα. Είμαι στο μαγελιό! Να τα τι σημαίνουν τα μισοτιγανισμένα ψάρια, Υπάρχουνε φίλοι και παραδόσου! Φίλα! Το δικά μα πάλια για Σοφιά, Κωνσταντινούπολη! Δεν ξέρω τι σημαίνει με τα τηγανισμένα ψάρια, τα μισοτιγανισμένα Όχι, ακούγεται αυτό. Γιατί τηγανίζουν τα ψάρια μισά, τα άλλα μισά τι γίνονται. Τα τρώει ο κλέτσο, τι είναι αυτά, τι εννοεί. Ψάρι τηγανίζεται από τι δύο μεριές και εγώ ε, το για το ψάρι, ναι. το κανονικό. Ναι. Όχι, έτσι. Όταν Θα ανοίξει, όταν θα, θα, απλησιάζει θα... Την... Η ώρα. θα πάρουμε την πόλη, υπάρχουν στρίλοι και παραδόσει. Μπορεί μήπω να τα αφήσουμε. Όλοι. Δεν νιώθω έτοιμο. Θα τα πάρουμε. Θα γίνουν όλα δικά Ωρε, που. Και να την πάρουμε θα την κάνουμε μετά. Ποια. Την πόλη. Η μόνη αλήθεια. Θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Μπορεί τι θα την κάνουμε, εγώ σου λέω. Το λένε οι προφητείε, σου λέω. Θα Α, γίνει. αν το έχει πει προφητεία, τότε η Δεν σου. Στι προφητείε εγώ δεν πάω κόντρα. Λοιπόν, το πει και δέσπινα Ιβανδί. la ya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 άλλο να ζητάγανε, όχι ένα τέτοιο. Θα ήταν αλλιώ τα πράγματα. Γιατί μα έφερε ευρωπαϊκό το κάτι άλλο, Όχι. Φλείψει αυτό. Φλείβομαι πολύ. Πολοβάζει λίγο. Εσύ είσαι κάμπλα κόμμα. Ναι, είμαι, ναι. Πιο φωτιά, Έχω πάρει και μαύρισμα, yeah. άστο. Με λαχρινό. Και εγώ έχω πάει γυμναστήριο. Θα έρθει στο ταμείο. Τι κάνει στο γυμναστήριο, πιλάτε. Μόνο βάρη. Μόνο βάρη. Α, εγώ μόνο, μόνο κοροπίου. Ελά, <laughs> <laughs> Γεια σου, το μου. Γεια σου μανάρη Τι κάνεις Back to back τα μανάρακια σήμερα, έλα, πες μου Λοιπόν, βάζω πίεση Πίεση Βάζεις τρίκλη κερίδια να πάμε ρεθενές στο τζάνιο Εγώ θα βάλω το αμάξι μου στην τσέπη χαρτζηλίκη Θα πάρω το αμάξι μου στην τσέπη χαρτζηλίκη Ρανττανταν Και απόψε τα μεσάμιχτα Θα έρθω Θεσσαλονίκη Αυτό. Τι κάνεις Καλά Πρέπει να πάτε μου λε... Και να Τόσο σύντομα, yeah. μπράβο, έτσι πρέπει να είναι η Όχι ο Μαρκόνι που δεν βάζει τελίες, την Λουκά. σωστό. Δεν μπορώ, έχω στο Γιατί? <laughs> <laughs> <laughs> με το τη φέτα. από την είναι 1290. Φάτε, φάτε, φάτε. Με το Μαρκόνι που είναι υπέροχο, είναι Έχουμε οικογένεια, έχουμε ΔΕΗ, έχουμε νερό, έχουμε κοινόχρηστα, έχουμε βενζίνες, τώρα θα και το έμφυα. Αυτά έχουμε κυρία φλέσα. εκτός από όλα τα άλλα, τη θάλασσα και τα αγόρη μου και τέτοια. Δεν έχουμε μόνο αυτό, έχουμε και το πιο τέλειο άνθρωπο που πάτησε ποτέ στη γη, τη Θεοτόκο. Γίνονται βήματα, δεν υπάρχουν τέλειες καταστάσεις, δεν υπάρχουν τέλειες κυβερνήσεις, δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι. Ο μόνος τέλειος άνθρωπος που έχει περπατήσει πάνω στη γη είναι η Θεοτόκος αυτό καλά, Αυτά αυτού... γιατί δεν τα λες, γιατί δεν τα λες Καταρχήν είναι, είναι ο πιο τέλειος γιατί έγινε μόνο με το κρίνο τώρα Εντάξει άσο τώρα γιατί έχω και πελάτη δεν μπορώ να μιλήσω τώρα Άσαι τώρα αυτούρα. έχουμε θεόσταλτου, θεοτόκους, θεομπέχτες, θεοστόκους που τα λένε αυτά Υπάρχει πόλη, το θεό έχουμε σε πρώτη χρήση Μόνο που έγινε με κρίνο φτάνει αυτό τίποτα άλλο, τα λέει όλα. Αχ, αυτούς... Αυτούς ο κρίνος, ο Ναι, μία προσευχή. Από τη δηλία... Προσευχή... Τα... Προσευχή... Ζαγορέος, καλύτερα. Τα χείλη μου, τα χείλη μου για σένα ναι, λένε. και τα μάτια μου με ρόνιχτα κλαίνε Η νέα αλήθεια είναι η φτάμενη δύσκολη είναι εδώ. Και πάνω από τα κεφάλια μα πετάνε και οι εξωγήινοι. Αλλά και Κάτσε να δω. Δεν βλέπω κάτι τώρα. Να, τώρα κοιτάω τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα α, που μιλάμε. Δεν βλέπω. Ο Σαντορίνη δούλευε στην αίρια 51. Πάσε μα για τον Σαντορίνη. Τώρα α, θα α. κραγεί το ηφέστου. Το έχουν απαγορεύσει. Εκεί πέρα δεν πάμε. στη Σαντορίνη και ο Σαντορίνη λέει. Λοιπόν, έκανα νέο Facebook. Τότ με δύο δέλτα στο δεύτερο. Τόνι. Αυτό είναι Μοντάνα. Τα ξέρω τώρα. Σε παρακαλώ. Έλα τώρα. Παρασκευή 19 Δευτέρω... Τι, Τι το ήθελε και τον ζήτησε όλο ο, ο, ο μαλάκα στο έχει τα πάνω που θε τα συνέχεια. πατήσαμε τη. Στημειώτη Βασίλισκο Βόπουλο κάει να το Α, καλά. Μια Τώρα, ώρα, ναι. Μία ώρα 6 λεπτά, ώρα... ώρα μόνο, καλεμπαίνω Ο ηλεκτρολόγο χαρά του μία ώρα και 16 λεπτά να μην λέτε ό,τι μιλώ μόνο εγώ, οι ακροατέλε δηλαδή. Ναι,